Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν ίγκια ή και στους αιώνας των αιώνων δόξασαι, ο Θεός ημών Δόξασή η ο παράκλητε Το πνεύμα της αληθείας Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών Στην σαυρός των αγαθών Και ζωής χωριγός ελθέ και σκήνας των ενημίν Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος Και σώσουν αγαθέ Ας ψυχάς Καλησπέρα σα Είμαστε στον 8ο ψαλμό. Τελειώσαμε την προηγούμενη φορά τη μελέτη του 7ου και τώρα με τη βοήθεια του Θεού είμαστε στον 8ο ψαλμό. <κυκλή> Λέει λοιπόν ο ψαλμό, ο ψαλμός, αρχιζει με την εξή φράση, Κύριε ο Κύριο Σιμών. Ο, το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθει η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Δηλαδή, στη μετάφραση, περίπου σημαίνει τα εξή, Κύριε, που είσαι ο Κύριος μας είναι θαυμαστών το όνομά σου σε όλη τη γη, διότι η μεγαλοπρέπεια Σου και η δόξα Σου υπεράνω των ουρανών. Βλέπετε ότι ο προφήτης ο Δαβίδ επικαλείται το όνομα του Κυρίου, των Κύριον και θεωρεί αυτόν σαν δικόν του Κυρίων. Είναι αυτή η αίσθηση την οποία έχει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος αποκτά μια προσωπική σχέση με τον Θεό, η αίσθηση ότι αυτός ο Θεός, ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος, ο Πανάγαθος, είναι και προσωπικός Θεός, δικός του Θεός. Δεν είναι κάτι που είναι μακριά από Αυτόν, κάτι το οποίο είναι ξένον και βρίσκεται σε απόσταση με αυτόν τον ίδιο αλλά αυτός ο Κύριος ανήκει σε αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο ανήκει σε αυτόν που τον επικαλείται σε αυτόν που τον παρακαλεί τον που προσεύχεται σε αυτόν ο οποίος η συζωή του έχει σχέση με τον Θεό είναι ένας τρόπος αυτός για να δείξει κανείς την, την οικειότητα την πατρική αυτή αγάπη του Θεού προ τον άνθρωπο και την οικειότητα του ανθρώπου προ τον Θεό. Και είναι θαυμαστό, λέει το όνομά σου, εν πάση τη γη. Είναι σαν μια έκπληξη θαυμασμού του προφήτου απέναντι σ' αυτόν τον Κύριο ο οποίο είναι ο Κύριος Σιμών, διότι είναι θαυμαστόν το όνομά Σου όλη όλην την γη. Σ' όλη την γη, σε όλη τη χτίση, όλων των κόσμων το όνομα του Θεού είναι όντως θαυμαστόν. Και το όνομα του Θεού είναι συγκεκριμένο, διότι ο Θεός δεν είναι απρόσωπος ή ανώνυμος. Ο Θεός είναι προσωπικός, είναι πρόσωπον, είναι ύπαρξη και ο Θεός έχει όνομα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφάνισε τον εαυτό Του με πολλά ονόματα Κύριος, Παντοδύναμος, Παντοκράτορ ή με εβραϊκά ονόματα Σαβαώθ, Γιαχβέ, Ελοχίμ κτλ. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μα λέει ότι ήρθε στον κόσμο και απεκάλυψεν το όνομα του Θεού στον άνθρωπον. και ποιον είναι αυτό το όνομα το οποίο απεκάλυψε ο Χριστός εις εμά στην Εκκλησία είναι ξεκάθαρο διότι μας έδωσε το όνομα στο το οποίο βαπτιζόμεθα μας είπε ο Χριστός ότι υπορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Άρα το όνομα το οποίο εδόθη στην Εκκλησία και σε μάς και στο οποίο βαπτιζόμαστε και δώσεν εντολήν ο Χριστός να βαφτιζόμαστε σε αυτό είναι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Ένα όνομα τρία πρόσωπα δεν υπέριστα ονόματα και να δείξουν τρία διαφορετικά αλλά είναι ένα όνομα για να δείξει την κοινή θεότητα και τρία πρόσωπα για να δείξει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και συνεχεία έχουμε το κενό όνομα, το νέο όνομα του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι για μας ο Σωτήρας μας και όπως λέει η Γραφή, είναι το όνομα, το υπερ, υπερ όνομα, είναι το όνομα του Ιησού παν-γόνη-κάμψη-πουρανίων και πηγήων και και πάσα χτίσης εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις Θεού Πατρός. Δηλαδή πάνω σε αυτό το όνομα θα γονατίσει κάθε γόνατο, θα κάμψει κάθε γόνατο και θα εξομολογηθεί όλη η χτίση θα δοξάσει όλη η και θα προσκυνήσει τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι το όνομα του Θεού των θαυμαστών το εν πάση τη γη και λέγοντα έτσι εδώ ο Δαβίδ ακριβώς ερμηνεύει αυτό το μυστήριο της υπάρξεως του προσωπικού Θεού και της προσωπικής σχέσης του ανθρώπου μαζί με τον Θεόν Αυτόν. Είναι βασική θέση της αποκαλύψεως, της, της γραφής, της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, της Εκκλησίας ότι ο Θεός έχει προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Ότι ο Θεός δεν είναι απρόσωπη ύπαρξη. Δεν είναι απρόσωποι ή ουδέτερη, ή αόριστη, ή ανώνυμη ύπαρξη στο Θεός. Γιατί αν ο Θεός είναι απρόσωπος τότε και ο άνθρωπος είναι απρόσωπος. Αν ο Θεός είναι ανώνυμος τότε και ο άνθρωπος είναι ανώνυμος. Αν ο Θεός είναι αόριστος τότε και ο άνθρωπος είναι αόριστος. Και αντίθετα εάν ο Θεός είναι πρόσωπον τότε και ο άνθρωπος είναι πρόσωπον γιατί είναι κατοικόν Θεού. Εάν ο Θεό έχει όνομα, τότε και ο άνθρωπο έχει όνομα, γιατί είναι κατοικόνα Θεού. Αν ο Θεός είναι συγκεκριμένος και μοναδικός και ανεπανάληπτος, και ο, και ο άνθρωπος είναι συγκεκριμένος και μοναδικός και ανεπανάληπτος. Βλέπετε ότι είναι τεράστια η σημασία αυτής της παρουσίας του Θεού ω προσωπικού Θεού. Ότι ο Θεός δεν είναι ούτε ιδέα, ούτε μια ύπαρξης, ούτε κάτι το οποίο μεταβάλλεται και αλλάζει από καιρό σε καιρό. Αλλά ο Θεός είναι σταθερό, είναι συγκεκριμένο. Έτσι, αφού ο Θεός είναι Αυτός, τότε και ο άνθρωπος λαμβάνει πραγματικά αυτήν την τιμή να είναι πρόσωπο, να είναι συγκεκριμένος, να είναι μοναδικός, να είναι ανεπανάληπτος ο άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πιστεύουμε και δεν δεχόμεθα τη μετεμψύχωση. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι έναν Ων το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε φορά με διαφορετική μορφή. Ο άνθρωπος είναι μοναδικός. Αυτοί που είμαστε, αυτοί είμαστε και πορευόμεθα μέσα στην αιωνιότητα και αναμένουμε την κοινή ανάσταση των νεκρών. Δεν είμαστε κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Ούτε προϋπήρχαμε, ούτε θα ξαναυπάρξουμε με άλλο πρόσωπο. Και γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει το όνομα του ανθρώπου κυρίως εις την του. Όταν βαπτιζόμαστε και γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας, εκεί λαμβάνουμε και το όνομα. Το όνομα μας, το κοινό όνομα, το όνομα το οποίο συνδυάζεται μαζί με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία Αυτό το όνομα του Θεού είναι θαυμαστό διότι έχει δύναμη το όνομα του Θεού Όπως μας είπε ο Χριστός ο ίδιος εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλείτε θα κάνετε σημεία, θα κάνετε θαύματα εις το όνομα και οι Απόστολοι έλεγαν εν το του Ιησού Χριστού να περπατήσει, να αναστηθεί να γίνει καλά και από τότε μέχρι σήμερα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού επιτελούνται όλα, όλες οι ενέργειες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας βέβαια ο Θεός δίνει τη δύναμη δεν είναι αυτό καθε αυτόν το όνομα το οποίο έχει τη δύναμη αλλά ο Θεός ο οποίος, στον οποίο ανήκει αυτόν το όνομα αυτός είναι ο οποίος δίνει την δύναμη και την ενέργεια στο όνομά Του Γι' αυτό και η επίκληση του ονόματος του Χριστού είναι φοβερή, είναι σοβαρή, αλλά είναι επίση απαραίτητη για τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και η ευχή που λέμε κύριε Ιησού Χριστέ, η έντο Θεοελέσων, η μα αυτή η ευχή έχει δύναμη πολύ γιατί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το θαυμαστό όνομα το οποίο είναι θαυμαστό εν πάση τη γη, σε όλη τη χτίση, σε όλη τη δημιουργία. Και όπου αυτό το όνομα είναι παρόν και σφραγιστεί οτιδήποτε με το όνομα του Χριστού αυτό φέρει την ενέργεια του ιδίου του Θεού την άκτιστον ενέργεια του Θεού. Εάν διαβάσει κανείς ευχές εκκλησίας ιδιαίτερα ευχές οι οποίες είναι κατά των ακαθάρτων πνευμάτων ακαθάρτων δαιμόνων εκεί θα δει ότι Επικαλείται η Εκκλησία επί το ονομάτι του Ιησού Χριστού διότι με το όνομα του Ιησού Χριστού εκβάλλονται δαιμονικές ενέργειες και επιτελούνται τα σημεία και τα θαύματα μέσα στην Εκκλησία Και εμείς οι χριστιανοί είμαστε σφραγισμένοι με αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού Είναι πάνω μας σφραγισμένο με το βάπτισμά μας Και προσκυνούμε το όνομα του Ιησού Χριστού Τον Χριστό προσκυνούμε εν το ονομάτι Του Γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν επικαλούμαστε αυτό το όνομα του Χριστού, αυτή είναι η πιο μεγάλη και η πιο σοβαρή ενέργεια που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να επικαλείται το όνομα του Θεού επιματέω, όπως λέει οι εντολές του Θεού. Να μην λέει το όνομα του Θεού, λέει, και βέβαια οι Εβραίοι παρερμηνεύοντας αυτήν την εντολή δεν επρόφεραν ποτέ το όνομα του Θεού το οποίο υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, το Ιαχβέ δεν το πρόφεραν διότι εθεωρούσαν ότι δεν επιτρέπεται να προσφέρεις αυτό το όνομα και όταν έβρισκαν αυτό το, το όνομα, τη τέσσερα σύμφωνα είναι τα εβραϊκά, έλεγαν «Αδονά» ή Ελοχείμ ή Σαββαώθει ή οτιδήποτε άλλο Βέβαια σε εμά. Απεκαλύφθη το όνομα του Θεού, στο οποίο βαφτιζόμαστε, και το οποίο είναι το όνομα του Πατρός, και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν θαυμαστό το όνομα του Θεού, εν πάση τη γη. Και θαυμαστός είναι και ο άνθρωπος όταν επικαλείται το όνομα αυτού του Θεού. Και θαυμαστή είναι η μεγάλη αυτή δωρεά να μπορούμε να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού διότι επίρθει η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού εσάνε τον των Θεών παντού, εσάνε τον των Θεών μεγαλοπρεπεί, εσάνε είναι Θεών ότι καλύπτει τη γη και τους ουρανούς και δειχτήσει ολόκληρη. Θα το δούμε και πιο κάτω ακριβώς τι λέει. Εξ νηπίων και συλλαζόντων κατιστήσω ένον, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Διότι λέει ο Δαβίδ, από το στόμα των νηπίων και των θυλαζόντων, των βρεφών, τα οποία θυλάζουν ακόμα, θα καταρτήσω ένων. Δηλαδή, από τα στόματα αυτών των, των, των νηπίων, των ακάκων νηπίων, θα καταυθυστεί δοξιολογία και ένος προ τον Θεόν. Αυτή παλιθεύθηκε, να θυμάστε, ως προφητεία στην είσοδο του Χριστού εις τα Αεροσόλυμα όπου οι πέδε των Εβραίων έτρεχαν και έφροναν τα ημάτια τους και έφωναν ω ανάγκη τη της υψής ευλογημένος Αλλά είναι και για να μας δείξει ότι ο πραγματική, ο πραγματική δοξολογία και ο πραγματικός ένος του Θεού γίνεται εξ αυτό αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πράγματι γίνονται νήπια και θυλάζοντα βρέφια. Και να θυμηθούμε τον λόγο του Χριστού που μας είπε «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδιά ο μη έρθετε εις την βασιλεία των ουρανών». «Εάν δεν επιστρέψετε, λέει ο Χριστός πίσω», και να, να γίνετε σαν τα παιδιά τα μικρά παιδιά δεν πρόκειται να μπείτε στην βασιλεία των ουρανών και να γίνομαι μικρά παιδιά δηλαδή να κάνουμε λέ, εκείνα τα μωρίστικα πράγματα που κάνουν τα μωρά όχι βέβαια <coughs> <coughs> νυπιάζοντες την κακία και όχι τις φρεσκύη λέει ο Απόστολος δηλαδή να μην είμαστε νύπια ή στο μυαλό να μην κάνουμε μωρίστικα πράγματα νυπιώδη πράγματα αλλά να είμαστε σοφοί και να είμαστε νύπια ή στην κακία όπως το βρέφος είναι άκακον είναι απονείρευτον, είναι αθών το βρέφος και έχει την παιδική αθώοτητα σαν κόσμο στην ψυχή του έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι πορεύεται στη βασιλεία των ουρανών και αυτός ο άνθρωπος μπορεί σωστά και θεοπρεπώς να εμνήσει και να δοξολογήσει τον Θεόν είναι η επιστροφή μας σε αυτήν την προπτωτική, την παιδική απλότητα την οποία είχε και ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Και πώς επιστρέφει ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση. Λέμε και ακούμε να γίνομαι στα τα παιδάκια. Αλλά πώς επιστρέφει ο άνθρωπος εκεί. Όλος αυτός ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην εκκλησία είναι αγώνας για να αποβάλουμε την κακία και την πονηρία. Είναι ο αγώνας που κάνουμε κατά της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η οποία διαστρέφει την ψυχή μας και την γεμίζει πονηρία και κακία. Και η αμαρτία είναι αυτή η οποία σκληραίνει την καρδιά του ανθρώπου και όταν σκληρηθεί η καρδιά του ανθρώπου και γίνει ζυμωθή μαζί με την αμαρτία τότε αυτός ο άνθρωπος βλέπει παντού κακία και πονηρία. Ενώ βλέπουμε προηγουμένως τον προφήτη να βλέπει παντού ω θαυμαστό το όνομα του Θεού σε όλη την γη και ότι το όνομα του Θεού είναι υπεράνω των ουρανό, ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτήν την πνευματική κατάσταση αυτός ο άνθρωπος δεν βλέπει πουθενά το όνομα του Θεού αντίθετα παντού βλέπει την πονηρία, την κακία, τη διαστροφή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δυστυχώ. Καταστρέφουν την ψυχή του άνθρωπου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να φυλάξει τον νου του και την καρδιά του και τις αισθήσεις του και την όραση του και την ακοή του από, από την ε, καταμέτωπον αντιμετώπιση τρόποντινά ή έτσι με το χύν της κακίας και της πονηρίας. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να αποκόπτει την πονηρία, να μην την δέχεται να μην δέχεται να έχει επαφή με αυτήν την κακία όλη. Γιατί όσπου είναι διλητηριασμένος ο ψυχικός του κόσμος παντού θα βλέπει αυτήν την κακία. Όπως λέει ο Πολύτερο Χριστός «Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρό, όλον το σώμα σου θα είναι πονηρό και σκοτεινόν. Και αν ο οφθαλμός σου είναι απλούς και καθαρός, όλον το σώμα σου θα είναι καθαρόν». Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα στη ζωή μα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλίδωνος είναι ζυμωμένος μέσα στην αμαρτία δεν πιστεύει ότι και να του κάνει, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φιλίδωνοι σου λέει δυνατόν, δυνατό μα δεν γίνεται τίποτα, μα δεν κάνετε τίποτα μα είναι δυνατόν εσείς να μην έχετε αυτά τα πράγματα δεν το δέχετε είναι αδύνατος σου λέει εσείς να μην κάνετε αυτά τα πράγματα γιατί διότι η ψυχή του και όλη η υπόσταση του είναι ζυμωμένη με αυτό το οποίο εκείνος επιτελεί ενώ ο άνθρωπος του Θεού και μπροστά του να δει την αμαρτία να επιτελείται θα βάλει ένα καλό λογισμό, δεν θα πει ότι θα σκεφτεί με έναν καθαρό τρόπο είναι φοβερό το πόσο η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζει και τις εξωτερικές μας κρίσεις και τις εξωτερικές μας ενέργειες και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας μέχρι που λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος στάνει σε τόση μεγάλη καθαρότητα υπερβαίνει και την διάκριση του φύλου υπερβαίνει ακόμα και την εντροπή και ο Άγιος Σημεών μιλά για έναν όσιο της εποχή του ο λέει, αυτός έφτασε σε δέτοιαν καθαρότητα προπτωτικήν, νηπιακήν, ο Αδάμ πρώτης παρακοής, πρώτης πτώσεως, ο οποίος ούτε σκίνετο εσχήνετο λέει, ουδέ γυμνός οράστε, ούτε γυμνού άλλους οράν. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, είτε ήταν ντυμένος, είτε ήταν χωρίς ρούχα, δεν είναι σαν καμιά διαφορά, όχι γιατί ήταν ανήθικο ή ήταν ξέρω εγώ φιλίδωνος, ή, ή, ο, ή οτιδήποτε σι, κυκλοφορούς σήμερα, αλλά όπως ο Αδάμ ήταν τιμένος με τη χάρη του Αγίου και δεν είχε ανάγκη τα ρούχα αυτά και υπερεύει αυτής τι διακρίσεις έτσι αυτός ο Όσιος ο Άγιος είχε φτάσει σε αυτή την, την μεγάλη απλότητα την μεγάλη καθαρότητα που γι' αυτόν πλέον δεν υπήρχε τίποτα το ακάθαρτο πάντα καθαρά της καθαρής όπω λέει ο Απόστολο Παύλος για αυτούς που έχουν καθαρή καρδία και καθαρό βίωμα και η χάρη του Θεού μέσα τους και αυτούς είναι όλα καθαρά και όλα αθώα και όλα μετέχουν αυτής τη χάρη του Θεού και είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο ο άνθρωπος να έχει μέσα στην καρδιά του αυτήν την καθαρότητα να μην έχει πονηρία να μην πονηρεύεται γιατί αν μάθει να πονηρεύεται τότε και το καλό θα το διαστρέψει και, και καλό πράγμα να δει, τότε θα διαστρέψει και το καλό ακόμα το οποίο θα δει. Γιατί θα βάζει παντού ερωτηματικά θα βάζει παντού εκείνη την αφιβολία. Μα είναι δυνατόν, α πούμε, τώρα αυτό ο άνθρωπο να ήρθε να μου μιλήσει χωρί κέρδο. Μα είναι δυνατόν, α πούμε, να θέλει να μου προσφέρει τη συμπαράσταση του και τη βοήθειά του χωρί να ζητά τίποτα από μένα. Μα είναι δυνατόν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι που μιλούν εκεί στη γωνιά. Να μην έχουν τίποτα αισχρό μεταξύ τους. Να δούμε τι, τι μιλούν. είναι δυνατόν, α πούμε, ξέρω εγώ, κάποιο άνθρωπος να προσφέρει κάτι ελεημοσύνη. Κάποιο κέρδος θα έχει κάτι σκοπό, θα έχει χίλια δύο πράγματα. Αν κάνουμε έτσι, δηλητηριάζουμε τη ζωή μας. καταστρέφουμε και τη ζωή μας, καταστρέφουμε και τις σχέσεις μας, καταστρέφουμε ό,τι είναι γύρω μας. Και αυτό το δηλητήριο της πονηρίας, της καθυποψίας, Μπαίνει παντού δυστυχώς και ο άνθρωπος είναι καταντάνα να στον εαυτό του, να απομονωθεί, να γίνει ε, κεντρικός άνθρωπος, να γίνει, ξέρω εγώ, ε, άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει άνετα με το περιβάλλον του, διότι <coughs> έχασε εκείνη την απλότητα. Ενώ αντίθετα ο άνθρωπος του Θεού κινείται ελεύθερα. Δεν αισθάνεται να κινδυνεύει από πουθενά, δεν έχει κακού λογισμού για τους άλλους, δεν, δεν έχει καχυποψίε, δεν πονηρεύεται, δεν λέει ότι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι ε, τα έχουν εναντίον μου, όπως λέμε εμείς και δυο να δούμε να μιλούν μόνοι τους, θα δούμε λένε, κάτι λένε για μέναν αυτοί. Και αμέσω αρχιζουμε αρχίζουμε χίλια-δυο πράγματα και ιστορίες μέσα, μέσα. Και είναι, είναι δυστυχώ σε ψυχική ασθένεια το να έχει ο άνθρωπος αυτούς τους κακούς λογισμούς μέχρι που η άν κανείς έχει καθαρότητα τότε ο άνθρωπος αυτός και να, να θέλεις να τον διδάξεις το πονηρό δεν το πιάνει το μυαλό του δεν το δέχεται το αποβάλλει όχι διότι είναι αφελής δεν είναι καθόλου αφελής είναι σόφρωμες άνθρωποι και έξυπνοι άνθρωποι βλέπουν το κακό, το ξέρουν το κακό, ξέρουν να φιλάγονται από το κακό, ξέρουν να το εντοπίζουν το κακό, αλλά αυτό δεν είναι στην καρδιά του. Και όταν βλέπουν τον άλλον άνθρωπο και κακό ακόμα να κάνει, ξέρουν ότι αυτό που κάνει είναι κακό, αλλά βλέπουν πίσω από τα φαινόμενα. Οι Άγιοι είναι αυτοί οποίοι έβλεπαν τον άλλον άνθρωπο πίσω από τα φαινόμενα. Εάν πούμε ότι, όπω λένε οι Πατέρες, τα πάθη και η αμαρτία είναι ένα νέφος το οποίο καλύπτει την ψυχή του ανθρώπου, οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν πίσω από τον νέφος αυτόν τον καθαρόν εκείνο ξάστερον ουρανό της κατοικών Ανθεοδημιουργίας του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν στέκουν οι στα νέφη, βλέπουν πίσω από τα νέφη, βλέπουν πίσω από την αμαρτία. Και μπορεί με να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος επιτελεί αυτήν την, την κακία αλλά δεν τον χαρακτηρίζουν δεν τον αποστρέφονται, δεν τον απορρίπτουν δεν τον, δεν τον ε, έτσι μέσα τους τον καταφρονούν τον άνθρωπο γιατί ξέρουν ότι αυτός είναι εικόνα Θεού και ότι αυτά τα οποία κάνουν είναι αυτή η κακία, τα πάθια μαστία τα οποία περιστρέφονται γύρω του και τα οποία δυστυχώς με τη συνεργίαν εχθρού της σωτηρίας μας και με την κακή του προαίρεση γίνονται ας πούμε σε αυτόν μια κατάσταση θλιβερία. Πλην όμως δόλος αυτά τα πράγματα μπορούν να μειώσουν την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την απλότητα πρέπει να αποβάλει την πονηρία πρέπει να εργαστεί πνευματικά και βοηθά πάρα πολύ ο άνθρωπος να μάθει να προσεύχεται ταπεινά. ταπεινά, όμορφα με αυτήν την σχέση την οποία ακούσαμε προχτές το Ευαγγέλιο του τελώνου προς τον Θεό, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το πένθος, τα δάκρυα που καθαρίζουν την καρδιά του ανθρώπου και όσο ο άνθρωπος με τα δακρύων προσεύχεται και πλένει την καρδιά του τρόπον την να από αυτήν την, την πέθυμη κατάσταση της προσευχής αυτή είναι η νηπιώδης απλότητα ή εν χριστό απλότητα του ανθρώπου η οποία είναι καθαρή η οποία είναι πράγματι χαριτωμένη και βλέπει κανείς τέτοιους χαριτωμένους ανθρώπους μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ε, θυμούμε κι εγώ γεροντάκια στο Άγιον Όρος, οι οποίοι ήταν μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και όμως πραγματικά ήταν στολισμένοι με αυτήν την μακαρία απλότητα την μακαρία ε, νηπιότητα σαν βρέφια, άκακα βρέφια μικρά παιδάκια τα οποία τα χαιρώσουν δηλαδή και μόνο που τα έβλεπες δεν είχαν ίχνος αυτούς κακίας πονηρίας, ιδιωτέλειας αλλά τα πάντα, τα εκάλυπτε, μία καθαρότης, τα πάντα μία καθαρότης. Ε, θυμούμε, τι να σας πω, δηλαδή, περιστατικά μέτρητα, τα οποία κανείς μπορεί να διηγηθεί και σαν ανέκδοτα ακόμα, για να γελάσει, όχι όμως για να γελάσει, να κοροϊδέψει, αλλά να εφρανθεί, να εφρανθεί με αυτήν την ωραία αναπλότητα των ανθρώπων αυτών, τον ε. Χριστό, ανθρώπων, των νηπίων, αυτών των νηπίων του Χριστού, τα οποία πράγματι κατήρτιζαν έναν προς τον Θεό, όχι μόνο με τα λόγια τους, αλλά προπάντων με την ίδια την παρουσία τους. Η παρουσία τους ήταν δοξολογία Θεού. Η παρουσία τους ήταν αυτός ο ένος, τον οποίο ο Θεός κατηρτίζει για το Άγιο όνομά Του. Γιατί φαίνεται εδώ το πόσο χαριτωμένος γίνεται ο άνθρωπος και πόσο ελεύθερος και πόσον ανάλαφρος και πόσον τέλειος, άρτιος γίνεται ο άνθρωπος όταν πραγματικά λειτουργήσει μέσα σε αυτήν την καθαρότητα στην οποία τον έπλασε ο Θεός. «Ένεκα τον εχθρό σου του καταλής εχθρό και εκδικητή» λέει ο Δαβίδ. Αυτός ο ένος ο οποίος καταρτίζεται από τα στόματα των νηπίων γίνεται ακριβώς για να καταληθούν τα έργα του εχθρού και να μην περάσει η πονηρία του σαντανά, του εχθρού της σωτηρίας μας να μην μπορέσει να διχάσει την ύπαρξή μας να την δηλητηριάσει να την καταστρέψει αλλά δίνει ο Θεός αυτή τη δυνατότητα σε μας να γίνουμε βρέφια άκακα και και να δοξολογεί η παρουσία μας στο Θεό και να ματαιωθεί όντω αυτών των το έργων του εχθρού μας, ο οποίος θέλει να ματαιώσει τα έργα τη σωτηρίας, το οποίο ο Θεός επιτελεί. Ό,τι όψο με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρας ασύ εθεμελίωσες, διότι, λέει ο, ο Δαβίδ, θα δω και βλέπω τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρα τα οποία εσύ εθεμελίωσες. Ο άνθρωπος του Θεού, όπου στρέψει τα μάτια του, βλέπει την παρουσία του Θεού. Του ουρανού, τη σελήνη, τα άστρα, σαν δημιουργήματα του Θεού. Σήμερα, πού να δει κανεί πλέον είτε σελήνη είτε άστρα. Ούτε ουρανού κοντεύομαι να μην βλέπουμε. Διότι συνέχεια είμαστε απισχολημένοι. Είμαστε συνεχώς επισχολημένοι, ιδιαίτερα εμείς που, που ζούμε στις πόλεις και όσοι από μας γεννηθήκαμε σε πόλεις και μεγαλώσαμε σε αστικά περιβάλλοντα, δεν έχουμε αυτήν τη σχέση με τη φύση. Με μεγάλη εντύπωση όταν πρωτοπήγα στο μοναστήρι, που είχαμε τη δυνατότητα, μέσα, μέσα στην έρημο πλέον, μέσα στο δάσος εκείνο, να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την δημιουργία, τη φύση, τα άστρα τα άστρα της σελήνης όλη αυτή τη δημιουργία που μας περιβάλλει και την οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα προηγουμένω να τη δούμε και ένας λόγος ίσως που οι άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση του Θεού είναι ότι έχασαν και την αίσθηση με τη φύση ε, θυμούμε κάποιον παιδί που ήθελε να γίνει μοναχός ο οποίος στέλνει στο Πολυτεχνείο και δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του ντομάτε, φυτών ντομάτας. Γι' αυτόν τον ντομάτε σήμερα πάει στον μπακάλι να αγοράσει μέσα σακούλι κούλληλινά ήλιον δύο κιλά ντομάτε. Τον έστειλε ο γέροντα να πάει να φέρει σίκα και δεν ήξερε ποιο δέντρο παράγει τα σίκα. Είχε τελειώσει η ο άνθρωπο αυτό. Και βέβαια όχι μόνο εκείνο και εμεί ήδη. Αλλά όταν μεγαλώσει κανεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν μπορεί να καταλάβει. Ούτε αποκόβεται από την φύση, και αποκόβεται και από τη δημιουργία. Και έχει και μια τραγικότητα και από τον δημιουργό τον ίδιο Όσο παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν κοντά στην φύση, εσυνδέοντα και με τον δημιουργό της φύσεως Η φύση και η δημιουργία είναι διδάσκαλο, είναι μια μορφή διδασκαλίας τη παρουσίας του Θεού του Ιδίου. Διότι ο άνθρωπο, βλέποντα τη δημιουργία, εάν έχει αγαθή διάθεση πραγματικά εσάνεται αυτό το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού καταλαβαίνει αυτή τη δημιουργία όλη την οποία έγινε με τόση σοφία πάντα εν σοφία επίση. και εσάνεται ότι αυτός ο Θεός προσέκαμεν τα πάντα έγινε για μας άνθρωπος και έχει, έχουμε εμείς τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια προσωπική σχέση με αυτόν τον Θεόν ενώ ο άνθρωπος που είναι μακράν του Θεού αυτός ο άνθρωπος δεν βλέπει πουθενά τον Θεό ο Θεό λέει είναι απών είδε τον Θεό καμιά φορά που είδατε τον Θεό δεν βλέπει τον Θεό πουθενά αλλά που να δει τον Θεό αφού έχασεν το οπτικόν όργανο τα μάτια με τα οποία μπορεί να δει τον Θεό έχουν κλείσει έχουν ήλιοι πολὺ πάνω έχουν μαζέψει Πολύ υλικό και είναι κλειστά. Για να ανοίξουν, πρέπει να φύγουν πολλά άλλα στρώματα για να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά η όραση σωστά. Εθυμούμε, λέγοντας αυτά τα λόγια, το περιστατικό ενός φίλου μου, επισκόπου τώρα στη Σερβία. Είναι επίσκοπος Μπίχατ, στη Σερβία, εκεί που έγιναν και μεγάλε καταστροφέ. Αυτό ο άνθρωπο. Είμαστε συμφοιτητέ στην Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή. Μέχρι τα 16 του χρόνια, δεν είχε ακούσει ποτέ περί Θεού, διότι μεγάλωσε σε ένα αθειστικό καθεστώς και επήγαινε στο σχολείο και άκουγε τα γράμματα και τις σπουδέ της ιδεολογίας, η οποία επικρατούσαν τότε στη Σερβία, στην τότε Γιουγκοσλαβία. Ένα βράδυ, ήταν καλοκαίρι, ε, πήγα με τους γονείς του, γιατί ήταν σε, σε ένα χωριό στο Μαυροβούνιο και πήγαν να θερίσουν, εθέρισαν, όλη η μέρα δούλευαν εκεί στο χωράφι, όλη η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, η γιαγιά, τα παιδιά και το βράδυ έστρωθαν να κοιμηθούν εκεί για να μην ξαναεπιστρέφουν πίσω. Το βράδυ που ήταν έτσι όλοι ξαπλωμένοι στην Ήπεθρο Είπε αυτό το μικρό παιδί, έβλεπαν τα άστρα. Και ο πατέρας εξηγούσε τους αστέρισμους ότι αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το άλλο, πως συνήθως κάνουμε όταν βρεθούμε στην εξοχή. Τότε το μικρό παιδί, Ράικο, Ράικο λέγονταν τότε, λέει του πατέρα του, Μα, πατέρα, ποιος έκαμεν τα άστρα. Ο πατέρας, μέσα στην τρομοκρατία της, του καθεστώδας και τη ιδεολογία, απλοϊκό άνθρωπος, Εθίμωσε. Του λέει: Εράκο, να μην αυτή την ερώτηση. Να μην ξανακάνει αυτή την ερώτηση. Ε, δεν έκαμε την ερώτηση. Αλλά άκουσε η γιαγιά την ερώτηση και τον έπιασε ενδιαφέρον για μια άλλη ώρα και του είπε: Θα σου πω κάτι, παιδί μου. Αλλά πρόσεξε πολύ καλά να μην με μαρτυρήσει, να μην πω πουθενά. Διότι φοβόταν τα παιδιά τη τα ίδια. Και του είπε: Αυτό που έκαμε, τα άστρα. Είναι ο Θεός. Ποιο Θεός και τι σημαίνει Θεός. Τι είναι Θεός. Και άρχισε η γιαγιά για μήνες να του μιλά για τον Θεό. Του μιλά για τον Χριστό. Να του λέει ότι ο κινηματογράφος του χωριού μας ήταν εκκλησία προηγουμένως και τώρα είναι κινηματογράφος. Και έναν άλλο κρεοπολείο ήταν και εκείνο ένα παρεκκλήσιο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων κατήχησε η γιαγιά αυτή το μικρό Ράικο. Και μία νύχτα μετά στα 17 του χρόνια, 17,5 μισή χρόνια έφυγα με τη γυλιά του και πήγα σε ένα μοναστήρι κρυφά και βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός. Στα 18,5 χρόνια πήγε στο ίδιο μοναστήρι και έγινε μοναχός και 19 χρόνια χειροτονήθηκε διάκονος και 20 πρεσβύτερος. Και τώρα είναι επίσκοπος εις Σερβία. Θέλω να πω με αυτήν την ιστορία ότι αυτό που λένε και οι πατέρες ότι η δημιουργία είναι και αυτή δάσκαλος της μεγαλοπρέπειας και της παρουσίας του Θεού. Και ότι μπορεί ο άνθρωπος είναι ένας τρόπος που μπορεί ο άνθρωπος με την κατανόηση της δημιουργίας και τη μελέτη της φύσης να οδηγηθεί προς έναν τρόπο γνώσεως του Θεού εάν έχει σωστές προϋποθέσεις αυτός ο άνθρωπος. Διότι παντού βλέπει αυτήν την παρουσία του Θεού. Και, και εμείς η ψυχή του με ένα αίσθημα αυτή της μεγαλοπρέπειας του Θεού της μεγαλοσύνης, της δυνάμεως του Θεού γι' αυτό είναι καλό εμείς εντάξει είμαστε μεγαλύτεροι αλλά τα παιδιά μας, τα παιδιά σας θα τα μάθουν να συνδεθούν σωστά με τη φύση όχι να λατρεύουν την φύση, δεν μπορούν να λατρεύουν τη φύση να γίνουν ειδωλολάτρες αλλά να λατρεύουν Αυτόν που δημιούργησαν τη φύση, όχι τα χτίσματα, αλλά το χτίστη, αυτόν ο οποίος δημιούργησαν τα χτίσματα. Και μέσω της θεωρία των χτισμάτων να ανάγονται εις των δημιουργών και να βλέπουν αυτή τη μεγαλοσύνη του Θεού. Όπως εδώ Δαβίδ που λέει ότι βλέπει τους ουρανούς έργα των δαχτύλων του Θεού, ούτε καν πούμε, των χεριών του. Έτσι βέβαια είναι ανθρωποπαθείς εκφράσεις, δεν έχει δάχτυλα ο Θεός αλλά για να δείξει ότι την, την δύναμη του Θεού αλλά και την λεπτότητα και την σοφία και την προσοχή της δημιουργίας του Θεού όπως αλλού λέει ότι αυτοί οι χτίσει ολόκληροι και οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποιησιν δεν χειρώνα αυτόν αγγέλητος στερεώμα. βλέποντας τους ουρανούς βλέποντας το στερέωμα. Βλέποντα τη δημιουργία, καταλαβαίνει καλύς την μεγαλειότητα αυτού του Θεού. Και είναι ανάγκη, είναι ανάγκη, να συνδέσουμε τους νέους ανθρώπους με την φύση, με τη δημιουργία, και να μάθουν να διδάσκονται από αυτήν το μεγαλείο του Θεού. Αλλά αυτούς θα ήταν λυπές, εάν απλώς ευλέπαμε το μεγαλείο του Θεού και τη δημιουργία και την παντοδύναμία του Θεού, Αμέσως γεννιέται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μία άλλη αίσθηση, την οποία περιγράφει αμέσως πιο κάτω ο Δαβίδ, στον πέπτω στίχο. Αφού λέει ότι «όψω με τους ουρανούς έργα τον δαχτύρο σου, σελήνη και αστέρας ας η σα, τότε επιστρέφει στον εαυτόν του και λέει «Τι έστην άνθρωπο ότι μυμνήσκει αυτού ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν» λέει κύριε τι είναι αυτός ο άνθρωπος τι είναι ο άνθρωπος για να τον θυμάσαι και τι είναι ο, ο του ανθρώπου, ο άνθρωπος δηλαδή για να τον επισκέπτησε αμέσως βλέπει αυτούν τον μεγάλον θεόν, τον δημιουργόν τον πάντο να επισκέπτεται την δική του φύση να είναι μέσα του να είναι πατέρας του, να είναι ένα μαζί του να έχει σχέση πρόσωπική αυτός ο άπειρο θεός ο αχώρητος παντή, να χωρείται εν γαστρή, να χωρείται ή την τη της Θεοτόκου, να γίνεται άνθρωπος για μας, αλλά ταυτόχρονα να χωρείται και μέσα στη δική μας την καρδία, να τον αισθανόμαστε στην καρδιά μας μέσα, ότι αυτός είναι για μας πράγματι αυτός με τον οποίο έχουμε σχέση είναι εμείς προσωπική. Είναι φοβερό αυτό το ότι αυτό το αίσθημα, τον Αγίον, αυτό το αίσθημα του άνθρωπου σήμερα το περιγράφει το ίδιο ο Δαβίδ πριν τρισήμιση χιλιάδες χρόνια. Διότι εάν δεν έλεγε τον επόμενο στίχο τότε ο Θεός θα ήταν μεν μεγαλοπρεπής, παντοδύναμος ισχυρός, δημιουργός όλου του κόσμου αλλά θα ήταν απρόσιτος, θα ήταν μακριά από εμάς δεν θα είχαμε σχέση εμεί με αυτόν τον Θεό Αλλά αμέσως μεταδείχνει Ότι όχι μόνο έχουμε σχέση Αλλά συ, μας συγκινεί Βαθύτατα Μας φέρνει σε απορία δηλαδή Όπως και μια φορά Που μας κάνουν μεγάλα δώρα Και μας αγαπούν πάρα πολύ Πάρα πολύ μερικοί άνθρωποι Και λέμε Μα τι έκαμα εγώ και με αγαπάσουν πολύ Τι καλό σου έκανα και μου έκαμε σε αυτά τα μεγάλα δώρα γιατί. Με σκέφτες συνέχεια. Απορεί κανείς δηλαδή τι πρόσφερα εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο και συνεχώς με ευχαριστεί συνεχώς με ευεργετεί πράγμα σπάνιο βέβαια στις μέρες μας ιδίως έτσι κοντεύει να εκλήψη και αυτόν το είδος αλλά α πούμε ό,τι υπάρχει στη φιλολογία ή κανιά φορά στους, στους ρομαντικούς νέους λοιπόν τι είναι αυτή η καμια φορα στου ρομαντικους νέου όλη την οποία, η οποία επιστρέφει πίσω σε εμάς. Το ίδιο λέει εδώ ο Δαβίλ για τον Θεό. Λέει Θεέ μου, δηλαδή, ποιο είμαι εγώ για να με θυμάσαι και ποιο είναι ο άνθρωπο για να τον επισκεφθεί και να γίνει ένα μαζί με αυτόν και να τον αγαπήσει τόσο πολύ, τόσο πολύ ώστε εσύ που έκανε τα πάντα να αισθανθεί ότι αυτά τα πάντα, τα πάντα όλα τα οποία έκανε τροποντινά τα αφήνει και επισκέπτε αυτόν τον άνθρωπο. Και κάτι ακόμα. Όχι μόνο τα αφήνει ο Θεός και προτιμά τον άνθρωπο, αλλά όλα αυτά τα έκαμε για τον άνθρωπο. Εσάρεται ο άνθρωπος ότι όλα αυτά έγιναν για μένα. Ξέρετε, εις την πορεία της εν Χριστώ του ανθρώπου υπάρχει μία πρώτη θεωρία από την Πατέρα, μία πρώτη εμπειρία που λέγεται γνώση των όντων. Αυτή η γνώση των όντων σημαίνει ότι ο άνθρωπο αποκτά εμπειρικά, όχι θεωρητικά, αυτή την, την εμπειρία ότι τα πάντα, ό,τι υπάρχει γύρω του έγιναν προκειμένου να συνεργήσουν στην ένωση και τη γνώση του μαζί με τον Θεό. Θυμούμε κάποτε διηγόταν ο αείμνηστος γέροντας, ο πατήρης Παΐσιος, ότι αν όχι πρώτη θεωρία, από τις πρώτες θεωρίες που είχε μία φορά ανεβρισκόμενο μέσα στη ησυχαστήριο του, στον συνέρημο που ήταν και εκεί ήταν ασθενής και νόμιζε ότι τέλος πάντων έφτασε στο τέλος, ξαφνικά εσάθηκε την παρουσία της χάρητος τόσο μεγάλη που τον έβγανε έξω από το δωμάτιο το, το κελί που ήταν και έβλεπε εμπνεύματι όλη τη δημιουργία, όλην τη δημιουργία. Και όλη αυτή η δημιουργία, όλα τα ψάρια, όλα τα πουλιά, όλη τη χτίση, όλη τη φύση, όλους τους αστέρες, ό, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτο να τα συλλάβει ο δεν μπορεί να τα στον ανθρώπου, αλλά όμως με το πνεύμα του Θεού του Άγιο τα έβλεπε, είτε τα έβλεπε δηλαδή με τρόπον έτσι υπερφυσικό να στον πούμε Και εκαταλάβαινε και αισθανόταν ας πούμε την ομιλίαν αυτών των πραγμάτων Και όλα αυτά τα πράγματα είχαν ένα νόημα Ότι όλα αυτά έγιναν για σένα, για τον άνθρωπο Διότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο της δημιουργίας του Θεού ο άνθρωπος είναι το, το κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος του αισθανθεί αυτό το πράγμα μέσα του, ότι ο Θεός έκαναμε όλα αυτά τα πράγματα για μένα, για μένα έκαναμε τον ουρανό και τη γη, τα άστρα, τη σελήνη, τους ποταμούς, τις λίμνες, τις άλασσες, τα ζώα, τα πάντα, όλα αυτά τα έκαναμε για μένα, τότε αμέσω ο άνθρωπος αισθάνεται την ψυχή του να διαλύεται από άπειρη αγάπη προς τον Θεόν, και ταυτόχρονα απορρεί ο άνθρωπο, εξίσταται, μένει εκστατικό και λέει: Μα, τι, ποιο είμαι εγώ και τι σημαίνει άνθρωπο, ώστε να τον αγαπήσει και να τον επισκεφθείς κατά αυτόν τον τρόπο. Και λέει πιο κάτω, περιγράφοντα τον άνθρωπο, Η λάθο σα αυτόν βραχεί τη παραγγέλου, δόξη και τιμή, μία σα αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο, λέει, τον οποίο επισκέφθηκε εσύ, τον έκαμε ελαφρώς λιγότερο από τους αγγέλους από αυτήν την δύναμη και την δόξαν και τη θέση των αγγελικών ταγμάτων ο άνθρωπος είναι κατάτι μικρότερος διότι έχει υλικό σώμα δεν είναι όπως του αγγέλους αλλά είναι ελαφρώς λιγότερο αλλά τον εστόλησες και τον Εστεφάνωσε με δόξαν και με τιμή και κατέστησε αυτόν Επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα απάσα, έτειδε και τα χτίνη του πεδίου, τα πεδινά του ουρανού και του τη αλάση, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Είναι ένα ύμνο προ τον άνθρωπο, ένα ύμνο θαυμασμού, εκπλήξεως προς το δημιούργημα του Θεού τον άνθρωπο. Βλέπετε πού ανυψώνει ο Θεός τον άνθρωπο και πού το Πνεύμα του Άγιου του Θεού τον άνθρωπο σαν βασιλέαν πάσης της κτίσεως ότι ο άνθρωπος είναι, τον κατέστησε ο Θεός πάνω από όλα, απ όλα τα δημιουργήματα και όλα τα υπένταξεν υποκάτω των ποδών αυτού και πρόβατα και βόας και χτίνη και πετεινά και ηχθίας και τα πάντα τα οποία τότε ήξεραν. αλλά και σήμερα έτσι περισσότερο βλέπουμε τον άνθρωπο πράγματι να κυριαρχεί επί της ιδέας της φύσεως πράγματα που το, το λογικό μας ούτε ο εγκέφαλος μας δεν τα πιάνει ο άνθρωπος το τυθασέβει και τα κρατά στο χέρι του διότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο της δημιουργίας του Θεού ο Θεός έκαμεν τον άνθρωπο σαν εικόνα του και τον έβαλε μέσα στη δημιουργία και έπλασε πρώτα όλη τη δημιουργία ο την. να προτίμασε όλη αυτό το περιβάλλον του ανθρώπου και έβαλε τον άνθρωπο να χαίρεται και να βασιλεύει πάνω σε αυτήν την χτίση των Όμως, ο άνθρωπος κάνει καλή χρήση. Δυστυχώς, η πραγματικότητα σήμερα μας διαψεύδει και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά το λένε όλοι πλέον. Και μιλούν όλοι για τη σημασία του περιβάλλοντος και για το φυσικό περιβάλλον και για τη χτίση και τη δημιουργία και την καταστροφή και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς εμείς οι ίδιοι επεφέραμε πάνω στις δικές μας κεφαλές διότι η αλαζονία του ανθρώπου τον τυφλώνει και κάμνει πράγματα τα οποία μετά επιστρέφουν πίσω και τον εκδικούνται μόνα τους οι ήδη, τα ίδια τα έργα μας μας εκδικούνται και μας καταστρέφουν και εμείς ήδη θα καταστρέψουμε την δημιουργία του Θεού και την, και την όλη αυτήν τη σχέση μας με τον Θεό. Και αυτή η ανταρσία τη φύσεως κατά του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αποτέλεσμα της τόσεως. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού έχουν μια αρμονική σχέση με την δημιουργία. Αυτούς τους ανθρώπους του Θεού δεν τους, ούτε τα άγρια θηρία του τρώνε, ούτε τα άγρια ζώα τους επιβουλεύονται, ούτε τα στοιχεία της φύσεως τους κατατρέχουν, αλλά έχουν μία οικειότητα, διότι η φύση αναγνωρίζει σε αυτούς τον, Α, τον Αδάμ πρώτης πτώσεως. Και είναι θαυμαστεί η βήτη των Αγίων της Εκκλησίας μας, που βλέπουμε συνεχώς να υπάρχει μέσα σε αυτούς αυτή η ωραία ή ισορροπημένη σχέση με τη δημιουργία, ακόμα και με τα άγρια ζώα και με τα αρπετά και με οτιδήποτε είναι σήμερα εκδικητικό και κατά του ίδιου του ανθρώπου. Προηγήθηκε η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό και έφερε σαν αποτέλεσμα την αποστασία της φύσης από τον άνθρωπο. Αφού λοιπόν περιγράφει όλα αυτά ο, ο, ο Δαβίδ, ξαναεπιστρέφει μέσα σε αυτή την έκπληξη του θαυμασμού και λέει εις τον δέκατο στίχο Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου, εμπάθη τη γη. Βλέπετε, ξαναλέξα αυτό το οποίο είπε και στην αρχή, περιγράφοντας όλη αυτήν την, την σχέση του ανθρώπου, την θέση του ανθρώπου, την μεγαλειότητα του ανθρώπου, τότε δεν μένει πάλι στον άνθρωπο, να θαυμάσει τον εαυτό του, τον άνθρωπο, αλλά ξαναεπιστρέφει εις τον δημιουργό, εις χτίστην και λέει Κύριε το όνομα σου θαυμαστών σε όλη τη γη. Ξέρετε σήμερα υπάρχει μία, έτσι, μία αίσθηση μέσα στους ανθρώπους η οποία τρόποντι να μηδενίζει πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν κύρω τους και αυτή η εξαπλουμένη κατάσληψη των ανθρώπων η απογοήτευση, η απελπισία που δεν έχει βρίσκει νόημα που δεν βρίσκει ωραιότητα ο άνθρωπος είναι διότι έχασε έκοψε αυ, αυτή τη την ζωτική σχέση με τον δημιουργό θεών έχασε τη σχέση με τον θεό χάνει τη σχέση με τη δημιουργία του θεού και χάνει και τη σχέση με τον εαυτό του Ποιο από μας ευχαρίστησε τον θεό διότι το όνομα του είναι θαυμαστό, Κανείς, γιατί δεν το αισθάνεται ποιος από εμάς ευχαρίστησε τον Θεό για την δική μας δημιουργία για το ότι είμαστε άνθρωποι ποιος εθαύμασε την ανθρώπινη του ύπαρξη αλλά όχι με τρόπο ε, ε, ειδωλολατρικό να κάνει τον το του αλλά να, να αναχθεί δια της δημιουργία του προ τον Θεό βλέποντας τον εαυτό μας τον ίδιο πως είναι δημιουργημένο. Πώς, πώς λειτουργεί η ύπαρξης μας. Εάν έχουμε σωστά αισθητήρια, θαυμάζομαι ακριβώς το μεγαλείο του Θεού. Και πρέπει να μάθουμε και τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας, να εκτιμούμε τον εαυτό μας. Αυτό που λένε σήμερα και οι ψυχολόγοι, γιατί αυτός έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Παρατηρεί ένα φαινόμενο σήμερα και στους νέους ανθρώπους ακόμα, ότι δεν εκτιμούν τον εαυτό τους. Α πώ να εκτιμήσει ο άνθρωπο τον εαυτόν του όταν δεν εκτιμά τον, τον δημιουργόν του, δεν εκτιμά την δημιουργία του Θεού. Μετά δεν εκτιμά και τον εαυτόν του. Ενώ βλέπετε οι παλαιότεροι άνθρωποι εσέβονταν και τον εαυτόν τους εσέβονταν το σώμα τους αισθάνονταν μια ιεροπρέπεια, μια ιερότητα με το σώμα τους και με το σώμα των άλλων ανθρώπων και είχαν άλλη αίσθηση των πραγμάτων και ήταν ευχαριστημένοι και με εκείνο το οποίο είχαν και με το λίγο και είχαν μια καθαρότητα και στην καρδιά και στην ψυχή και στη σκέψη και στο νου σήμερα που τα έχουμε όλα, εχάσαμε τον εαυτό μας κανείς δεν ασχολείται και να θαυμάσει τον Θεό γιατί είναι άνθρωπος δεν ασχολείται με τη δημιουργία, δεν ασχολείται με τα άλλα πράγματα διότι εσκοτώσαμε τον εαυτό μας τον ε, τραβήξαμε κάτω με όλα όσα το φορτώνομαι και περνά ο χρόνος, περνά η ηλικία περνά ακόμα και η ηλικία των παιδιών μας στην οποία θα μπορούσαμε λόγω της παιδικής τους να μάθουμε πολλά πράγματα και περνούν όλα και τα χρόνια, σκληραίνει η καρδιά τους σκληραίνει η καρδιά μας και περνά ο καιρός και εμείς δεν αισθανόμασαν τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψε σήμερα ο Προφήτης Δαβίδ. Γι' αυτόν τουλάχιστον άσπος προσέξουμε να δώσουμε χρόνον και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας και σωστή παιδεία να μάθουν να εκτιμούν αυτό το οποίο είναι γύρω τους, αυτό το οποίο είναι ήδη, αυτό το οποίο είναι ο Θεός για να εσάνονται πράγματι όχι πεταμένοι αλλά βασιλιάδες, και τέκνα Θεού και κληρονόμοι Θεού να χαίρονται μέσα στη δημιουργία του Θεού σαν όπως χαίρονται μέσα στο πατρικό σπίτι και να σαν ότι είναι παιδιά πλουσίου πατέρα κληρονόμοι μεγάλης πλουσίας κληρονομίας η οποία είναι αυτή η παρουσία του Θεού και το όνομα του Θεού των θαυμαστών εμπάσινη. Εδώ τελείωσε και η ώρα μας και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε Πάλι εδώ, στις 15 μέρες την ίδια ώρα. Θα κάνουμε προσευχή, παρακαλώ, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα στο ερχόμενων στον τον κόσμον, σημειωθεί το εφημά του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεσα φως το απρόσιτο. και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου Πρεσβείες της Παναχράντος του Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. διευκόντων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σας. Θα περάσουμε σιγά σιγά προς τα έξω για να μπορέσουμε στις.